Ελά καλησπέρα! Καλησπέρα! Να το χαιρόμαστε! Να ζήσουμε <sat> να το θυμόμαστε! Δεν θα ζήσουμε και δεν θα το θυμόμαστε! Να ζήσουμε τα εγγόνια μα να το θυμούνται το τζίπρα με επίοικια! Τα εγγόνια μα, ε! Δηλαδή πιστεύει ότι μετά από αυτό θα γαμούμε και λατρεποστόλε! Όσοι έχουμε ήδη! Όσοι ήδη έχουμε κάνει παιδιά, ξέρω εγώ! Τέλο πάντων, εμεί μπορεί να μην γαμούμε, αλλά αυτοί που μα γαμούν μπορούν να μα κάνουν και παιδιά! Λε! Γιατί όχι! Είσαι κατά τη τεκνοποίηση! Τη τεκνοποίηση τι εννοεί? Τη τεκνοποίηση άντρα από αδρά. Ναι, γιατί. Δεν ξέρω να γίνεται, ρε παιδι μου, ν. Σε αυτό το μνημόνιο προβλέπετε. Α, είναι στα μέτρα γι' αυτό, Πολύ Πολυεμπιεμπιζε την πολύ νομοσχεδίου Εγώ σε φάση Πες στον Βλάκα που δεν ξέρει ούτε ελληνικά να μιλήσει ότι καθόμαστε και βλέπουμε survivor γιατί δεν είναι αυτοί για να τους δούμε όταν και αυτοί Πες του επίσης ότι μαθαίνουμε τακτικές πώς θα επιβιώσουμε ή πώ θα ανατρώμε μόνο καρύδι στο τέλος με όλα αυτά που κάθουν και ψη. Σακαλώ να τα πω όλα αυτά. Τσακαλώ το. Πε του, του χαιρετίσματα ότι εμεί Survivors έχουμε γίνει τα τελευταία πέντε χρόνια και δεν ξέρουμε ακόμα. Εκεί είναι το ατόπιμα: Ότι δεν ξέρουμε ακόμα για πόσα θα είμαστε Survivors α. Το για πόσα δεν χρειάζεται να σε ενημερώσει ο πολιτικό. <συσχελί> για πόσα για ο... <συσχελί> μέχρι να αποφασίσουμε να μην είμαστε. Άσε μα. Ακριβώ. Για πόσο. <συσχελί> <συσχελί> τα καημένα τα παιδάκια που δεν τα ενημερώσανε πόσα χρόνια θα τα γάνει. Όσα χρόνια κάθεσαι, αγάπη όσο του κάθεσαι σε γαλάνε.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 Σε πληροφορώ είναι δυστυχώς πολύ καλύτερα από τη Τα βγάλει την πιπίλα του στόμα. Πακέτοντελόρ το λέγανε, ρώτα και τον Λαγιώτη. Όχι ΕΣΠΑ, πακέτοντελόρ. Α, ναι, σωστά, τα ξέχασα. Έλα, έλα, Να, έλα. Τα ντελόρ πέρατε τότε, <laughs> όντως. Να μιλάμε σωστά ελληνικά. Ναι, ναι, ναι, όχι, μ' αρέσει. Έλα μολάκι Έλα, μολάκι μου Το στρώμα είναι καπίτονε Γιατί αργείς να πεις το ναι Άκουε τι έγινε, ε? πήγα στην πορεία Γιατί άκουγα τώρα αυτόν που σε πήρε τηλέφωνο πριν και λέει ότι Περιφλουρούσε το Πάμελη γιατί θέλανε να μπουνε μέσα στη βουλή Άκουε εδώ Ναι, ναι, γνωστό Για σένα λιώνω Μάθα Και να έχει κάνει λόλο Θα ξύνουνε τα αρχή.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 Θέλω να σου πω ότι θα ακούμε πολλά χρόνια με τον άντρα μου. Ναι, παντρεμένη εμ... Ναι, ναι. Και θέλω να σου πω Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ο άντρα μου πλένει μόνο τα πιάτα μόνο σε, όταν με τα ακούει. Μωρή που να ξέρει τι κάνει και εσύ. Αφήνει αφήνεις τα πιάτα, αφήνει τα χασομερά, περνάει η ώρα να πάει μία ώρα. Και του λε, α πλύνε μου όλα τα πιάτα όσο θα ακούμε από στο όλοι. Μου λέει θα τα πλύνω μόνο αν έχω ελληνοπένη. Ε, βέβαια. Ε, εσύ δεν το ξέρε. Όχι, δεν το ξέρει. Δεν το, είσαι, δεν το σχεδιάσει, άσε μα. Όχι, όχι. Ναι, ναι. Ποιο μα το κάνει αυτό, δεν είναι μόνο ο άντρα μου. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα πιάτα και με εσένα. Γενικώ, στα, στα πιάτα βγάζω κάτι, βγάζω κάτι. Είναι που θε να τα σπάσει, <laughs> να μου πετάξει πιάτο. Ω <laughs> παγιά μα, ο παγιά, <να>, nan, <my>. Κάτι δεν ξέρω. Και ρετήσω από Κρήτη, γι'α. Ναι. Ξυπνήσα. Μιλά στο διάολο Δηλαδή τώρα ξυπνήσανε όλοι αυτοί ας πούμε, και πήραν είδηση για του ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν ξέρουν ότι σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες. Δεν ξέρουν ότι σε καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχουν ελεύθεροι άνθρωποι. Ακριβώ. Καπιταλισμό, hello Ακριβώ. Ελεύθερο <σχεύγε> μόνο το κεφάλαιο, όχι οι άνθρωποι, χαλάου! <σχεύγε> Ελεύθεροι μόνο οι φόροι για του εφοπλιστέ, χαλάου! Ακριβώ. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Όταν λοιπόν μιλούσε το Πασόβη και η Νέα Δημοκρατία για εταιρείε ταξί, για εταιρείε υδραυλικών, για εταιρείε το ένα, για εταιρείε άλλο, τι νομίζανε δηλαδή. Τι νομίζανε ότι δεν θα, <σχεύγε> Ο... Νομίζαν δε θα έρθει και στη δικιά του την πόρτα. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Νομίζανε ότι δεν θα έρθει και στη δικιά του την πόρτα. Εκεί λίγο κάπου την πατάμε <σχεύγε> άνθρωποι είμαστε, άνθρωποι, <σχεύγε> <σχεύγε> τι να κάνει. Λοιπόν, όσο για την φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών, έχω να πω ότι δεν τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ότι τι υποστηρίζω, μα και σχέστηκα. Χεσμένο τι έχω. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, ο Σαμαρά και ο Στουρνάρα φορολογήσαν τον ελεύθερο επαγγελματία με 29%. Συν 26% που σε φορολογεί από το πρώτο ευρώ, μπορεί να σου έχει φοροαπαλλαγέ. Πώ σου πάμε, 55%. Εντάξει. Τώρα, για τα τέδε και για τα σκατέδε για τα αυτά, άστα, μην το συζητά. Αυτοί εντάξει.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 Αν έρθει και μνημονιότηθεις Αν έρθεις και στον έρπι σου κρυφτείς Αν κάτσει και στα δίχτυα μου μπλεχτείς Ένα να ξέρει, δεν θα ξαναβγεί Τι έφτιαξε πάλι, ρε, καλή τεχνάρα Το τραγουδί της Eurovision ε, εντάξει είσαι τεράστιος, εσύ το έγραψες. Είμαι τεράστιος, ναι, εγώ το έγραψα. Αν στους ανέργους τρώτε το ψωμί, αν και στους γέρου δίνετε πουλί, αν τους εμπορούς δεν είναι μια γλωστή, να δω στο τέλος ποιος θα κρεμαστεί. Μπράβο, ρε, τέλειο Λοιπόν, ε, θέλω να σου μεταφέρω εδώ ένα ψαγμένο που είπε μια φίλη. Αλλά κολλώνει να σου μιλήσει. Δεν πειράζει, πε το σι. Λέει ότι οι τραγούδι δημοτικό είχαν ξαναβγάλει λέει για τον Παπαδόπουλο και τώρα βγάλανε και για τον Τζίπρα ο λαό. Καλά, και για τον Τάνο βγάλανε. Έλεω με αυτό το Survivor, μη μου λες, δεν μπορώ. Να τον ξέρει τον Τάνο όμω, τον έμαθε. Α, όπου και να πάω, σε φίλου και αυτά, Σηκώνοντα χέρια ψηλά, δεν υπάρχει. Φάνε σαν να γερμανού σαν να Να να γερμανού σαν να, ανάπτυξη. Γερμανού σαν να ανάπτυξη. Να Άρχουσέ πάλι. Α, γυμναστευριακού ένα Γεια σου, βέβαια, σούπα παράπονα γιατί δεν απάντησες στο που σαν κολόγρια. Δεν θα σου περάσει. Παράπονα, παράπονα, Γρινιάρα όλοι. Εγώ να φίλε. Βγαίνει ο κόσμος διαμαρτύρεται, κάνει δείχνει τώρα για τα μνημόνια. Αλλά όταν ακούσανε που βγήκα εγώ και Εκείνο το δημόσιο φίλε δεν να πει τα Και 100 ορφανά και 100 αμαία αυτά τα λεφτά για 10 χρόνια. Το έχω πει, το έχω ξαναπεί. Και τι να θα κάνει βρε βρεκαραγκιόζη, η χείρα, το ορφανό και το αμαία αυτά τα λεφτά. Σκατοδιαχείριση κάνει, θα τα χαλάσει. Καλά του κάνει. Να Α, τα, τα κρατά τα λεφτά, αυτοί που ξέρουν να τα διαχειρίζονται. Ναι, ρε, μάρα. Λέει άρα ναι. αυτό που λέω, εγώ έχω δίκιο τέλο. Ναι, μωρή αδελφή. Σταμάτα. Κανένα ρε, μάρα ξέρει πόσο μου φαίνεται παράξενο αυτό. Δηλαδή να λένε, αν μα κόψαν του μισθού, μα κόσμο αυτό τα αμέ τώρα και βγήκε αυτό το κουτάκι. Βγήκε στη λεωρά και βγαίνει κανένα να πει! Ρε παιδιά, 250.000 25 χιλιάρικα κανένα που σχεδί, δημόσιο υπάλληλο. Λίστε το δημόσιο το αμείο και δεν μιλάει κανένα κότε να αλλάξετε τον δώρο αύριο να πείτε. Ρε παιδιά, τελείω, έχουμε κλείσει. Δεν μπορείτε να παίρνετε φάπα. Ναι, είσαι πίκρη. Να πήγαινε και συναγγελικό σπάλι, α παράθυμα. Αντίθετα! Άρε το γύρω από το χαρά μου. την αριστερή και βέβαια σαν τουχώσει στον κόσμο. Το Κατάλαβε, αυτό είναι δηλαδή όλα τα μάτια μετά αυτά που πήρε αυτός, ήταν τα ίδια που έπρεπε Άρα τα ίδια σκατά είναι ρε φίλε, δεν το καταλαβαίνουνε. Εξαιρετικό. Είναι... Μπράβο, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να σε καλά. Άι, Και μετά σιωπή κάτι πρέπει να πει το μνημόνιο θα σε ζει κι είμαστε ακόμα στη σκηνή Ξάρος, συγκρότημα, μπορείς να πεις. αν μας ο καλαμούκης Stafani, stochero, kro. że Bravo, bravo, bravo. 19 Μαου γενοκτονία των z από τα μεγαλύτερα Nie, Η Χούντα είχε κάνει ένα καλό περίοξο του Βασιλιά. Δεύτερο, ο Τσίπρα έκανε και αυτό ένα καλό, το οποίο δεν το λέει κανένα λεχρήτη για το αφορολόγητο των βουλευτών. Μη χάσει είχε... και δεν βρίστα καλά του Τσίπρα, μη χάσει. Α, όχι, μη χάσω. Ποιο μπορούσε να το κάνει αυτό πράγμα. το πράγμα εξευτείλε που το είχαν κάνει αυτοί οι δύο, Πασό και Νέα Δημοκρατία. Αν θε να ξέρει, έχει κι άλλα καλά ο Τσίπρα. Ψηφίσανε, ξεπίγησαν, ανοίξουν το λαό και μόλι βούνε θα το ξαναφέρουν και θα με θυμηθεί. Αυτή είναι οι λεχρήτε, οι δύο οι, κλέφτες, οι Άντε, καλημέρα, να σε καλά. Πε μου, πού θα σε πετύχω, Τρολιά, πε μου. Δεν σου δίνομαι. Α, ελά τώρα θα μου δοθεί κιόλα, αφού εγώ το έχω πει στη μαμά μου. Τέχνατο. Ελά τώρα, αποστόλαι τα ίδια, μου λύσει και την άλλη φορά. Ναι, είναι τακτική μου, γενικώ, πάγια. Είδε ότι τελικά ο Βαλιανάτο είχε ρίκιο. Και αυτό που λέει ο κ. Βασίλη, ότι έχουμε γεμίσει με γκέτσεδε. Ο Σύριζα ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο και η Νέα Δημοκρατία είναι κατά του μνημονίου. Κατάλαβε, καλά τα έλεγε ο Γλέτσο. Το ψάρι τσύντε για τι δύο μεριέ. Ναι γεια σας, είχα κεντήσει μια τηλεόραση Μπράβο, συγχαρητήριε, είστε πολύ τυχαίος, το θέλω τώρα Έχουν περάσει τρεις εβδομάδε. Μπράβο, συγχαρητήριε και τι, δεν μάθατε τι έγινε ποιο έφυγε προς Survivor φυγε. Η Λάουρα Νάργες ε, Ναι Α, κ... Μπράβο